Στίχη 41, 47. Προσοχή στην διδασκαλία των γραμματέων. 41. Είπε δε προς αυτούς, πώς λέγουν οι διδασκαλείς σας ότι ο Μεσσίας Χριστός είναι απόγονος του Δαβίδ. 42. Και πώς από το άλλο μέρος αυτός ο Δαβίδ λέγει στο βιβλίο των Ψαλμών. Είπε ο Κύριος και Θεός εις τον Κυριόν μου Χριστόν. Κάθισε επί του θρόνου μου τα δεξιά μου δοξαζόμενος και τιμόμενος μαζί μου. 43. Εως ότου θέσω του εχθρούς σου σαν άλλο υποστήριγμα που θα πατούν επάνω τα πόδια σου. 44. Ο Δαβίδ λοιπόν καλεί αυτόν Κύριον. Και πώ είναι Υιός του. Στέκει ο πρόγονος να καλεί τον τρισέγγωνον και απόγονών του Κύριον. Αυτό σημαίνει ότι ο Μεσσίας δεν είναι η Υιός του Δαβίδ, αλλά και Υιός του Θεού και ως Τιούτος είναι και Κύριος του Δαβίδ. 45. Ενώ δε οίκουν αυτά όλο ο λαό, είπε στου μαθητά του. 46. Προσέχετε από του γραμματεί που θέλουν να περιπατούν με ενδυμασία επισήμου και επιδεικτικά και αγαπούν του ευλαβεί και τιμητικού χαιρετισμού ει τα αγορά και τα πρώτα καθίσματα ει τα συναγωγά και τι πρώτε θέσει ει τα δείπνα. 47. Αυτοί κατατρώγουν τα σπίτια και την περιουσία των χειρών και υποκριτικώ με πρόσχημα ευλαβία προ εξαπάτηση των χειρών κάνουν μακρά προσευγά. Αυτοί θα λάβουν μεγαλύτερα καταδίκη από την καταδίκη των κλεπτών και αρπάγων.